Ερμηνευτικών σχόλειων του κεφαλαίου ΙΤΑ, σελίδα 995, στήχη 1 στους 13. Επακολουθεί το άνοιγμα της 7ης φραγίδος, της οποίας το περιεχόμενον αποτελείται από σειρά 7 ης φραγιδος της οποιας το περιεχόμενο αποτελειται απο σειρα 7 σαλπιγκων εκ των οποίων έξι σημαίνουν την επέλευση πληγών, βαρυτέρων και τρομερωτέρων από τις τα περιγραφή σα ή στα 6 φραγίδες. Είναι τα αυτά νέα παιδαγωγικά μέτρα, δραστικότερα των πρώτων, διότι ο Θεό ζητεί να οδηγήσει τον άπιστον και μαρτωλόν κόσμων ει επιστροφή. Εκπροσωπούν δε την εισπάστατα γενεά μέχρι τη συντελεία επαχθισωμένη παιδαγωγίαν. Εκ των τεσσάρων σαλπίγκων έτοιμε περιγράφονται στο κεφάλαιο τούτο, η πρώτη επακολουθείται υποχαλάζει μεταπυρό και αίματο με δηλαδή ο λοιμό τη τρίτη φραγίδο επιτεταμένο. Η Δευτέρα αποκαταστροφίζεται στα λάσσες, εξής και διακόμπτονται εσυγκοινωνία. Η Τρίτη είναι το αντίστοιχο της Τετάρτης Φραγίδος, δηλαδή διαφθορά των υδάτων και θάνατη πολλών ανθρώπων, νόση λιμώδης. Η Τετάρτη επακολουθείται υπό αναστατώσεων των σωμάτων και συσκοτισμού του ορίζοντος και του αέρος. Ουδέν υποδηλεί ότι ταύτα αυτά να εκλειφθώσει να πρόκειται περί θεομηνιών εν τη γη, τη θαλάσση, της ποταμής και το αέρι, επαγωμένων τας γενεάς, έτεινες κατά το πλήρωμα των καιρών θα καταλήξωσιν εις την κατάλυση του κράτους του Αντιχρίστου και την συντέλεια του κόσμου.